Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στον Τείχο Ο άλλος βούλωνε τον τείχο σήμερα Πρωί πρωί Έκανε μεραιμέτια ναι. Λοιπόν καλώς ήρθατε Στην εκπομπή <Κι> Γιάννης Λαζάρου στο μικρόφωνο 2681 4060 Για να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις Να μας πείτε και τα ωραία σας Και τα συμπεράσματά σας Πολλές καλημέρες στους φίλους ε, Εδώ γύρω μέσω Αέρος Αέρος Και μέσω Ιερού Ιντερνεδίου Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πτολεμαϊδα Για σου τάσω, τι εκεί Δεν με πήρες, καπνίζουν τα φουγάρα ή βάρες σε διάλυση ο Σταθιμός Στη Φίλιμα, στη Βηδί στην Αγγλία Στο, στο Χάνδακα Στη Μιτυλίνη, σε όλο τον κόσμο, καλημέρα Καλημέρα λοιπόν, ξυπατώθηκα στο γέλιο πρωί-πρωί έχει έρθει ένας Αθηναίος εκεί στη γειτονιά ο οποίος τέλος πάντων καταλαβαίνει ζώντας στη Μεγαλούπολη, στην Αθήνα μέσα τον πολιτισμό μου λέει σε παρακαλώ πολύ μου λέει, πέσε εκεί από το μικρόφωνο στον κύριο Δήμαρχο να περνάνε εδώ της ανακύκλωσης να μαζεύουν α, τους, από τους κάδους τα ανακυκλωμένα σκούπρα τα σκούπρα ξέρετε τι ναι στην αρχαία ελληνική Είναι τα σκουπίδια Διότι εξεχείλησαν οι κάδοι Λοιπόν χάρη άκου το λέω Κύριε δήμαρχε Εξεχείλησαν οι κάδοι Μήπως μπορείτε λέμε τώρα να περάσετε Να πάρετε τα ανακυκλωμένα αλλά, μαι, ρε, παιδί. Λοιπόν μέτρα Βάλε το Το ρολόι και μέτρα Σε πόσα δευτερόλεπτα θα εμφανιστούν <Λοιπόν, Όταν ρωτήσαμε τον ίδιο δήμαρχο γιατί στρώνετε όλη την άρτα με άσφαλτο Άσφαλτο πάνω στην άσφαλτο τώρα <Και> Όπου δημιούργησαν κάτι πεζοδρόμια Δηλαδή Συγγνώμη για σας τους φίλους παραπέρα αλλά να, να. Όταν λες το παιδί σου ε, Πρόσεξε μη σε πατήσει το πεζοδρόμιο Τι του λες Κατέβα στο πεζοδρόμιο ή ανέβα στο πεζοδρόμιο Του λες ανέβα στο πεζοδρόμιο Διότι το πεζοδρόμιο Από αρχαιοτάτων χρόνων Είναι πιο πάνω από το δρόμο και ρήθρο να φεύγουν τα νερά ε λοιπόν στρώνοντας άσφαλτο δημιούργησαν μιλάμε για παγίδες θανάτου τώρα τα, τα ρήθρα έτσι και κατόρθωσαν πρέπει να είναι μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο τα πεζοδρόμια να είναι πιο κάτω από το δρόμο τους ρωτήσαμε και τότε και ξέρεις τι απάντηση πήραμε αγαπητέ χάρη είναι και ο δήμαρχος εκεί ε? ναι. ο πρώην δήμαρχος λοιπόν ναι. Ξέρει τι απάντηση πήραμε ναι όπως θα έρθουν να σου μαζέψουν τώρα τα ανακυκλωμένα Περίμενε σε λίγο Εσύ τώρα έχεις την εντύπωση Ότι εδώ είναι η να δε αρχή Η γη του της Ευαγγελίας Κοίταξε θα σου έλεγα Ότι είναι η γη της Ευαγγελίας Αλλά δεν έχουμε και Ευαγγελία εκεί Καταλάμες ε, Με λίγα λόγια μεγάλε είναι ε, Αυτή η χώρα να το πω έτσι ε, η γη τη ζωή, ναι, θα σου το πω έτσι ελληνικότητα να το καταλάβει αυτή η χώρα γιατί αυτού ψηφίζουμε κατά τη σε ένα απέρατο μπορδέλο από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο. <Και> ναι, ακριβώ όπω το ακούς <Και> Διότι πρόσεξε ότι δεν έχουμε ευθύνη εμεί, έτσι. <Και> γιατί να μα διορίσει του πειδί, ή έπρεπε να βγάλουμε του διέμαρχου, του πειδί είναι καλό σλιάου. <Και> ναι, και καταλαβαίνει τώρα. Σου λέω η άρτα είναι ένα σωρό από άσφαλτο είναι μαύρη. πως βλέπεις εκείνο το κουντακιντέ να πούμε το, το, το αράπι και αν το μπλένεις στο σαφούνι σου καλάς <laughs> λοιπόν είναι άσφαλτος παντού καπνίζει πως καπνίζει ο βεζούδιος όταν ε, ε, κουνιέται να πούμε να, να ξεράσει βγαίνουνε ε, ε, καπνία τις πίσες <laughs> εσύ τώρα της να να σου πάρουν τα ανακυκλωμένα να θα έρθουν <laughs> κυρία μου και κυριέ μου να φύγουμε από τον ε, το κέντρο του πλανήτη την Μεγαλούπολη Άρτα και να πάμε στα γνωστά ξέρεις τώρα ε, στα γνωστά ποια είναι το θέατρο το οποίο συνεχίζει να παίζει ο Θείασος ε, Περάστε Κόσμε του Τσίπρα, ο καινούριο, ε, αναγκάζοντας το Θείασος Σαμαροβενιζελοκουρέλιδον να περιοριστεί στο ρόλο του κουμπάρσου και να σας πούμε βέβαια ότι η κατάσταση στην Ελλάδα δεν έχει αλλάξει στο ελάχιστο, αντίθετα βαθαίνει το... το χάσμα, έτσι. Είπαμε, για μα η κατάσταση θα αλλάξει όταν δεχτούμε ένα τηλεφώνημα, ένα, και μας πει ένας φίλος ακροατής, ή και ο δεν έχει σημασία, λοιπόν, ότι ξέρεις ένας γνωστός μου, βρήκε δουλειά, βρήκε δουλειά με το κατώτατο ομεροκάματο, με αυτό που θέλει η Τρόικα, με που κακάει η... Οι θεσμοί, τα κουρκουμπίνια όπως τους λέει ο Βαρουφάκης, ο φίλος Και οπότε λοιπόν κάτσε να γλιστρήσουμε λίγο στον τεραμά Να μεταφέρουμε όλη αυτή την ιδέα η οποία συμβαίνει Στην σύμμαχό σου μεγάλε, στη σύμμαχό σου την Ευρώπη Λοιπόν δεν κάνεις εσύ χωρίς Ευρώπη ρε πούσι μου Ρε πούσι μου, ρε Έκανε ρε μου πρίτσι Ευρώπη και σε έβγαλε σένα Κυρία μου και κυρία μου, δήλωσε ο Ολάνδο χειροτρόφος Ντάιζεμπλουμ ότι ζήτησα, λέει, τηλεφωνικός από τον Τσίπρα να ανασχηματίσει το βαρουφάκι και τα πήρε στο κρανίο Χαμό χαμός έγινε και βγήκε ο Τσίπρας και του είπε «Τι λες ρε, καραγκιόζει να πούμε, δεν έγινε τέτοιο πράγμα». Ζούμε καθημερινά μια κατάσταση, κυρία μου και κυρία μου, όπως την ξαναζήσαμε θα θυμόσαστε επί Σαμαροβενιζελο Κουρελο Καρατζαφέριδον με σκιαγμούς, με λιδορίες με με με με για να καταλήξουμε, να καταλήξουμε στη, στα ίδια πράγματα που κατέληξαν και εκείνοι. <Το> με διαφορετικές βέβαια τώρα ε, παραστάσεις του θεάσου διότι τώρα έχουμε βάλει κόκκινες γραμμές φοράμε μουσταρδομπορδοκίτρινα γραμμές που κάμεσα και παντελόνια για να κάνουμε αντίσταση δεν φοράμε γραβάτα κάνουμε ουάου και αυτή είναι οι διαφορές στο ρόλο τον οποίο δίνει ο σκηνοθέτης όποιος και αν είναι αυτός εκεί στην αυτοκρατορία των Βρουξελών πάντως ο, ο συνεταίρος σου, ο σύμμαχός σου δεν είναι, χωρίς αυτό δεν κάνεις, έτσι, δεν είναι ο Ντάιζερ Μπλτουμ σου ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα χωρίς δανεικά δεν βγαίνει και ξεπατώθηκα στο γέλιο χθε, γέλαγα σαν τον Χάχαμα Μαναχώσ μου, διότι με πήρε ένα κύριο τηλέφωνο, όπω το διαπιστώσατε κι εσεί, όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή. Και αφού μου είπε αυτά που μου είπε, Ότι είμαι χειρότερο από τον Ιβαγγελάτο και από την Όλγα που κρένει κλπ., και, και του είπα, Α πούμε, το ότι σημασία έχει, πιο είναι ο πύχης του καλού που βάζει και η αισθητική σου, Όλο αυτό δεν έχει καμία σημασία. Γέλαγα μου γιατί θυμήθηκα ότι μου είπε ότι ο κύριο Τσίπρα. Τα αποθηματικά για να μην πάρει άλλα δανεικά Όχι δεν σας βάζω την καργαλιέρα Γελάστε ελεύθερα Γελάστε ελεύθερα διότι υπάρχει Κομμάτι μεγάλο Διορισμένο του πληθυσμού Βολεμένο που το πιστεύει αυτό Το υποστηρίζει αυτό που σου λέω ε, Ναι Μην με ρωτήσει τι έχεις στον εγκέφαλο Διορισμό, βόλεψη, ξέρω ότι τι έχεις. Συμφέρον να σου το πω έτσι Πάντω το υποστηρίζεις τενάρα Εγώ πάν το θυμόμουνα και καθόμουνα μανάχο μου εκεί πέρα και γέλαγα σαν το χάχα κυρία μου και κυριέ μου. Φε. Γεγονός είναι πάντως mm -hmm. ότι από τη στιγμή που αναδομήθηκε ο φίλος μου ο Γιάννης yeah. με έναν νι λοιπόν να, να, να, να πέσει πάνω σας όλη η Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης ρακιαρατάδες πειράξατε αυτό το παιδί yeah. λοιπόν στην Ελλάδα άρχισε να βρέχει ξανά αναγγελία φόρων. Όχι μόνο των Παλαιών Τον οποίο είχε τρισκατάρατο γαλάζιας στρούγκα η υποτακτική Του Σόιμπλε και των άλλων ε, Δικτατόρων της Ευρώπης Και άλλους φόρους Τι πλαστικό χρήμα τι, φο, πο, πο, τι διάφορα Ξαφνικά δηλαδή Με την αυτή του βαρουφάκι Σου λέει κάτσε τώρα ο Μάπας Δεν θα καταλάβει να του το, το τηρίξουμε Την κατάσταση Παρακαλώ. γιατί ρε λέω τίποτα λέω καμιά υπερβολή δύο του μήνα βάζουμε πουλμαν έτσι δεν κατάλαβα πήγε η κοπέλα και πέταξε κομφετή Α, ναι Ε, μεγάλη, τώρα δεν ασχοληθώ με τον Λαζόπουλο Είναι γνωστή η κατάστασή του, να πούμε Πώς Α <laughs> Έλα yeah, yeah, yeah. Yeah. Ρε κυβερνητικέ να πούμε Με έχεις αλανιάσει ρε παιδί μου Μου είπε το φοβερό ανέκδοτο με το Λουκάνικο Που έλεγε ο πατέρας του γιο γίνεται το Λουκάνικο Το ξέρετε φαντάζομαι Μη σας κουράζω Τώρα μην ασχοληθώ Σου είπα το... ο Λαζόπουλο, είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος Λοιπόν ε... εγώ δεν μπορώ προσωπικά να τον εδώ Γιατί δεν μπορώ να αντέξω το κοινό του Σου είπα από παλιά δηλαδή είναι, είναι η, η, το εύπεπτον της ιστορίας ε, ο Λαζόπουλος Δηλαδή ε, σου περνάμε μια γραμμή Και εσύ χαχανίζεις διότι λέμε ένα φοβερό αστείο ε, Τους έλεγε ξέρω εγώ Ε σας ξεσκίζουνε σας πιάνουν τον κόλλο. Από κάτω Παλαμάκι και το Μάτι Λοξάν μας παίρνει κάμερα Τώρα όσο για τον αν πή, έφερε αυτή την κοπέλα Η οποία πέταξε κομφιτή στον τράγκι Μεγάλε αυτό δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ μα, μα, α, ε, μαλαματένιος <σκοίλιο> για να πιστέψεις <σκοίλιο> ότι αυτό είναι αντίσταση ότι αυτό όλο δεν ήταν στιμένο. κατάλαβες τώρα ε, τώρα αν το παρουσίασε για αντίσταση ο Λαζόπουλος δεν το είδα δεν το είδα να πάρω την αμαρτία μου θα σου πω το εξής αυτή είναι θέλει και ο Λαζόπουλος να σου παρουσιάσει το γλυκό πρόσωπο της αντίστασης στην Ευρώπη εσύ τώρα ως ξύπνιος άνθρωπος Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να κάνεις αντίσταση με κομφετή και κολομέρια και string Με καταλαβαίνεις έτσι Φαντάζομαι δηλαδή Άμα δεν δουλέψει η ματσέτα και το πολυβόλο Αντίσταση δεν μπορείς να κάνεις αγαπητέ μου Το γλυκό πρόσωπο της επανάστασης Της αντίστασης Δεν μπορεί να είναι αυτή η κοπελίτσα η οποία κάνει καριέρα Στα γράφει και η Θεοδωσία μπατάλα στο διαβασέτα στο... Και στο ντοκουμέντο στον τοίχο σε συνέχεια έβαλε το χαχόλ... μη Χαίρεσε, χαχόλμη. Ελληνάκο και είναι και όλο μαζί τεκμηριωμένο ε... ο, μεσα... ο νέο Μεσαίωνα τη Ευρώπη. Στον τοίχο μπε και διαβασέ Αυτή είναι μια αντίσταση. Και αν... Λυπάμαι αν το έκανε αυτό ο Λαζόπουλο Σου παρουσίασε λοιπόν της χαρού... τη χαρούλα η... Η... Η... Η... Η... Η... Η... την αντίσταση με στρινγκ. Δεν γίνεται αγαπητέ μου αντίσταση με στρινγκ. Διότι όλο αυτό φάνηκε ότι ήταν στημένο. Δεν μπορεί να περάσει από τα. Συστήματα ασφαλείας Να περάσει τώρα η κομενίτσα με τα κομφετί Και να κάνει boost τον τράγκι Ναι, βγάλ το string σου και σκούπαμε Παρακαλώ ναι. ναι Είναι μω μω μω μω Ναι Ναι ναι ναι, ναι. Έτσι, στους... ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι τι να κάνουμε τώρα, ναι ναι in... λέγαμε, ναι ναι ναι ναι ναι που ναι ναι ναι ναι Το που ναι που ναι στα νησιά. Ότι κάνει οικονομικέ ζώνε δεν θα μπορεί να πα. Δεν μπορεί να, να πα στον ξαδερφό σου. Yeah. Πώ τυχαίνει τώρα σε ο ξαδερφό σου να είσαι από το Βηλητσικό και ο ξαδερφός σου να είναι κονιά τη Βέρο δεν το κάνει. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Όσο για τα άλλα που μου, μου είπε, έχει απόλυτο δίκιο. Yeah. Πώ τυχαίνει αυτέ οι αντιστασιακέ γκόμενε να είναι όλε σιλικονάτε yeah. και γλυκέ να πούμε και με τα στήθια του yeah. Ναι, καμία τύπου βαλαβάνει εκεί δεν είναι είναι οι υπουργές αυτές λοιπόν πρέπει και ο τελευταίος δηλαδή, αυτό αν το έκανε σου λέω δεν το είδα, έτσι συμμετέχεις σε ένα παιγνίδι για να ακουμπήσεις τις ελπίδες σου της επανάσταση που στο ωραίο μου τράκι, εσύ τώρα πιστεύεις ότι μπορούσαν να περάσουν τη γραμμή ασφαλεία του ντράγκι γκομενίτσες τύπου φέμεν έλα τώρα μεγάλε μην μη βαφκαλίζομαστε. αυτές είναι αντιστάσεις τύπου σύριζα να πούμε ε, ναι. Ε, ναι, πάμε στην έρτη να κάνουμε ωραία συναβηλία Έτσι που λες τώρα, λυπάμαι αν το έκανε ε, ναι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι θα τσίμπισε το κοινό του Και να χειροκροτήματα και να ζήτω η επαναστάτρια Φαντάζομαι δηλαδή μεγάλη επανάσταση σου είπα χωρίς ματσέτα ε, ναι. Δηλαδή μεγάλη ε, επανάσταση και διπροσωπική ας πούμε ε, ναι. Έκανο καζέριο ας πούμε έτσι Ναι δεν το ξέρεις δεν έχει σημασία Ξέρεις τη μενεγάκι. Καμία αντίρρηση Έκανε ο G59 Ο Τσαφέντα, ο Ελινάρας Αυτές ήταν προσωπικές Ήταν επαναστάσεις Οι οποίες ήταν προσωπικές και δεν πέρασαν στο σύνολο Γιατί βρέθηκε ένας Μαντέλα Να κοιμήσει του μαύρου 30 χρόνια να μην ξεσηκωθούν Ενώ ο τσαφέντα με την ενέργειά του Πήγε να τους ξεσηκώσει Κατάλαβες Λοιπόν πάντα βρίσκεται ένας Μαντέλα Τον οποίο ιεροποιεί το πόπολο Λοιπόν και καταλαβαίνει. 30 χρόνια φυλακή λέει τον είχανε και οι μαύροι περίμεναν να βγει από τη φυλακή να τους ελευθερώσει oh, ναι. και βγήκε από τη φυλακή ο Μαντέλας και αλευθέρωσε τους μαύρους κατάλαβες τώρα μεγάλη ενώ ο Τσαφέντας που στον τάφο του δεν έχουν ούτε το όνομά του είναι ο Τζι 59 ο τυρανοκτώνος πήρε το μαχαίρι και και τον καθάρισε τον κερατά τον, τον πρόεδρο εκεί τον πρωθυπουργό και είπε στο... στους μαύρους διότι αν μη όπω όπως γνωρίζει ο Ελάτερα να τους καθαρίσουμε Τι τους προσκυνάμε τους καριόλιδες εδώ Αυτές είναι επαναστάσεις <Τι> Και όχι τα string, Βέβαια θα μου πεις τη Νέα Ευρώπη Των ε, εθνών, Τσίπρας ξέρε εγώ και λοιπά, Ναι Και κυρατασία ε, Οι επαναστάτριες είναι σαν την κοπελίτσα αυτή την ε, Φέμεν με το string. Είδε όμως σε πρώτο πλάνο σου δείχνουνε το string αυτή τη θυμάσαι τη φωτογραφία έτσι Το string της κοπέλας Σου λέει μεγάλε Φόρα το ας στενεύει, δεν γίνεται επανάσταση Χωρίς string Αυτά τα ολίγα είχα να σου πω κυβερνητικέ Με έβαλε τελικά και τσαμπούνιξε Άρα κυβερνητικέ Τι θυσίες κάνω και εγώ για το διορισμό Ρε καρατάδες να μου Λοιπόν μου λες, μεγάλε Τι έχουμε ρε Υχολείπτη σήμερα Α μου βάλε ναι τέτοια ωραία να πω μπράβο, μπράβο, Κυρία μου και κυριέ μου, να φύγουμε από την Επανάσταση και πριν ψηφιστεί, σου λέω, το πολυνομοσχέδιο Σκούπα θα πρέπει να εγκριθεί από πού, από τα αφεντικά Η Μέρκελ, όπως μας είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ του επαναστατικού ΣΥΡΙΖΑ, ο Φίλης, ε, μπορεί να δώσει τη λύση, ορίστε παρακαλώ find... Κάνεις λάθο παιδιά Κάνεις λάθος, είναι string αυτό, πώς το λένε, one size. Ε. Κάνεις, είσαι βαθιά νυχτωμένος και κοίτα να αλλάξετε μυαλό, μπάς και κυβερνήσετε ένα. String μια χαρά φοράνε όλοι, δεν ξέρεις τα ανέκδομα του φορτηγατζή. Α, ας το πω εγώ τώρα. Έλα για. Δεν ξέρει τα νέχτα με το φωτιγκατζίρε που το σταμάτησε ο τροχονόμο και του λέει γράψε με, γράψε με γρήγορα να πούμε γιατί πρέπει να πάω γρήγορα σπίτι μου. Γιατί ρε παιδί μου, του λέει με στενέβη του λέει φορά για του. Δεν το θυμάμαι καλά, ρε γαμώτο τι παθαίνω. Ναι, Λοιπόν που λε κυβερνητικέ μου, άμα δεν μιλήσει η Μέρκελ, όπω μα είπε και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Φίλη, χωρί Μέρκελ και η Γερμανία δεν γίνεται ζωή. Σήμερα λοιπόν στι Βρυξέλλε ξεκινάει η συζήτηση για το αν θα υπάρχει ενδιάμεση συμφωνία. Μέχρι την Κυριακή, κατάλαβε μεγάλη τώρα. Συζητήσει, κουβέντε, πήγαινε, έλα, γιουρογκρούπια. Ντάιζε Σόιμπλε, Μέρκελ, φίλοιδε, τσίπριδε, μεροκάματο. Θα ξαναρωτάμε εμεί καθημερινά. Μεροκάματο, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και του οδηγείτε σε βαθύτερη χαράδρα. Υπάρχει περίπτωση να ζήσουνε Καμία θα μου πεις Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση Θα πάρουνε και το οκ okay πριν ψηφιστεί Το πολυνομοσχέδιο Από τα αφεντικά Και κυρία μου και κυρία μου Μέσα σε αυτή την ξεφτύλα που ζούμε Την απόλυτη ξεφτύλα έτσι Διότι δεν έχει ίχνος ίχνο σοβαρότητα η καθημερινή ζωή Σε όλα τα επίπεδα Έχεις και το μπουμπούκο αυτό το ελληνοφανές καρτούν Τον υπαλληλίσκο των κατακτητών Εδώ και πολύ καιρό, Μαζί με το άλλο το φασιστοειδές καρτούν του βορίδι. Είναι, είναι τραγικό Παρακαλώ Καλώς Καλώς παιδί έγινετε Γιώργη Ήσα... Ήρθε που; Με μόλες. Είμαστε, ρε, ρε. πάμε για την νίκη ξεοπρέπεια. Γίναμε, Γιώργο μου, Ευρώπη. Για σε... Να σε καλά, Ρε Γιώργη. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Το έχουνε, μην του φάνη χρόνια τώρα. Να σε καλά, Γιώργο μου, να σε καλά. Ο φίλος ο Γιώργο από τον ΕΜΕΑ Press, στην ΕΜΕΑ μου λέει: Ο Γιώργη να ενημερώνεστε και από τον ΕΜΕΑ πρέσβη. Σα τα έχω πει αυτά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σα τα λέω. Συνέχεια, όποιο γουστάρει, ε, πάει στι παντόφλε του Παίσιου. Τέλο πάντων, μου λέει ο φίλο ο Γιώργη από την ΕΜΕΑ κάτω, έφτασε μου λέει η ανθρωπιστική βοήθεια. Γέναμαν, ουγρόπ, τελείωσε η εργασία. <Συσίλισμα> Συμμετέχουν οι δήμαρχοι μου λέει χαρέ πανηγύρια, βγάλαν τα κλαρίνα εκείνα να πούμε, χορεύουν όλοι, διότι πήγε αυτό. Αυτό είναι ζωή, μεγάλη Αυτό είναι ζωή. Ζωή δεν είναι να χρυσίζει το στάρι του ε, στα χωράφια, να δουλεύουν τα μηχανήματα να το κάνουν αλεύρι. Να βαράει κανένα σκαρπέλο σε καμιά βιοτεχνία, να υπάρχει κάποια μεταποίηση, όχι δεν είναι ζωή αυτό. Ζωή είναι μεγάλη τα δανεικά και η ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, το θέμα είναι το εξής, ορίστε... Η Ευρώπη μου λέει ένας φίλος Είχε άλλα ιδανικά Και είχε αγιά, Γιάννηδες Αγιάννηδες Με ουγκό και τέτοια ε, Όλα καταραίων έχουν καταρρεύσει πια ε, Μου λέει ο φίλος τώρα έτσι Εγώ προσωπικά δηλαδή την Ευρώπη Την είχα γραμμένη ανέκαθεν στα, Σε ένα κάτι βιβλία με χρυσές σελίδες yeah, yeah. Για την προσωπική μου τοποθέτησες μιλάω yeah. Αλλά φυσικά και δεν μπορείς να παραβλέψεις Τον πολιτισμό τους να μην τον σεβαστείς. Ε, προσωπικά λοιπόν τον σέβομαι όσο με έχουν σεβαστεί και αυτοί Ως ε, έθνος, ως πολιτισμό και ως ε, κοινωνία και ως λαό Μέχρι εκεί λοιπόν Αυτή είναι η προσωπική μου θέση Όποιον δεν με σέβεται τον έχω γραμμένο εκεί που ξέρεις μεγάλε Και η Ευρώπη, η Ευρώπη παρόλα αυτά που λένε η πολιτική Σήμερα στην Ελλάδα και όχι μόνο και πολύ διανοούμενοι λέμε τώρα ε, Η Ευρώπη δεν σεβάστηκε ποτέ την Ελλάδα Εντάξει ποτέ δεν τη σεβάστηκε Την κατάκλεψε, την κατακρεούργησε, την κυνήγησε Λοιπόν α, ε, ε, εντάξει αυτοί λένε άλλα Αλλά θα ήθελα μια ιστορική στιγμή να μου την υποδείξει κάποιος Πού η Ελλάς βοηθήθηκε από τη λεγόμενη Ευρώπη Καμία δε, ιστορική στιγμή δεν υπάρχει Καμία μιλάμε έτσι Μα καμία Καμία Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σου είπα Τους σέβομαι σέβουμε τον πολιτισμό τους σέβουμε τους λαού της Όσο με σέβονται αυτοί Απ' τη στιγμή που δεν με σέβονται Τους έχω γραμμένους ξέρεις που yeah, Λοιπόν μεγάλη όπως σου έλεγα Η μεγαλύτερη ξεφτύλα στη ζωή Είναι ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις ξεφτύλας. Είναι το ελληνοφανέ καρτούν ε, ο υπάλληλος των Γερμανών Γερμανοτσολιάζης ε, Μπουμπούκος Και το φασιστοιδές καρτούν Το οποίο το παίζει η Δημοκράτης Ορίστε παρακαλώ Ναι Το ξέ, το γνωρίζει ναι. ναι Ναι Πώς δεν είχαμε δεν Α, ε, α ε, ε, να, εντάξει ρε παιδί μου, ναι εντάξει... Εσύ το τώρα, εσύ να πούμε είσαι εισα σαν, τη, τη σαν Το πας, το ξεκίνη... Έλα... Όχι με πορδές... Κοίταξε, με πορδές μπορείς να κάνεις επανάσταση Με στρίγ δεν μπορείς... Γιατί εμποδίζεις την πορδή... Α, είναι πολυβόλο. Παίζει τον ρόλο του πολυβόλου. Έλα, για γιά, γιά, γιά, Εσύ είσαι να πούμε πεντακόσια, είσαι αρχαίο. Δεν με βάζει τώρα να λέω ιστορίε να πούμε. Σου λέω λοιπόν αυτά τα καρτούν της πολιτικής τα οποία τσαμπουνάνε όλη μέρα στα πληρωμένα κανάλια. Στα πληρωμένα από τη Μέρκελ κανάλια, έτσι. Απ' τους κατακτητές και από τους, Λοιπόν τσαμπουνάνε για κάποιο λόγο Λοιπόν Να σε χαρακτηρίζουν Μερκελιστή ε, Πρόσεξε Οι τύποι οι οποίοι είναι ε, Οι ίδιοι έχουν αποδεχτεί το ρόλο του Γερμανοτσολιά Του κουκουλοφόρου Γερμανοτσολιά Λοιπόν Μετά τις δηλώσεις Τσίπρα λοιπόν για τη Μέρκελ Και μετά τις δηλώσεις του Φίλη Να σε αποκαλεί Μερκελιστή Το ελληνοφανέ Καρτούν που λέγεται Μπουμπούκος Και το καρτούν. Που λέγεται βορίδες Με την ταμπέλα της νέας δημοκρατίας Δημοκρατικά Μεγάλε Να σε αποκαλούν μερκελιστή αυτά τα σούργελα Λοιπόν ε, Μεγάλε κάτσε εκεί τώρα μη, κοίταξε, δεν, θα, δεν θα βγάλεις εσύ το φίδι απ' την τρύπα Θα το βγάλει άλλος μαλάκας Εσύ θα τα έχεις τα κεκτημένα σου Γι' αυτό σου λέω κάτσε εκεί που είσαι να. <ΣΣ2> Πάντως <ο> γεγονό μεγάλε <ΣΣ2> <ΣΣ2> Ότι από τη μία ζούμε την ξεφτύλα αυτών των ελληνοφανών φασιστοειδών καρτούν. Απ' την άλλη, ζούμε και καρτούν τη αριστερά όπω ο Παναγούλης α πούμε, ο οποίο μα είπε να αποκατασταθούν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, ειδικά αυτοί που βοήθησαν να γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ τώρα, μεγάλε, θα μου πει, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο καθένα βολεύει του δικού του. Αλλά ξέρει, ε, κάπου κρατά και του τύπου γιατί. Υποτίθε... Λέμε τώρα, όχι υποτίθεται Είναι κυβέρνηση τη αριστεράς τώρα Α ναι Και η αριστερά, μην ξεχνάς η αριστερά του Τσίπρα Έχει το, το, το κοινωνικό δίκαιο Πάνω απ' όλα Την κοινωνική δικαιοσύνη Την αξιοκρατία Α, Τα έχει πάνω απ' όλα Αυτά που λες λοιπόν υπερψηφίζοντα εκεί μέσα τα σούργελα Το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ Μα είπε Με τα Βαΐων και Λαμπάδων Ο κύριος Παναγούλης οι εργαζόμενοι λέει πρέπει ναι, να είναι και να διορίσουμε, λέει, τους όσους βοήθησαν να γίνει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάπα, mm. πα, πα, πα, πα. Γεγονός, κυρία μου και κυρία μου, είναι ένα και μοναδικό. Φουρίστε, my... παρακαλώ. Πολλά my... my... my... πλάκα μου. Εδώ τηλεεπράτη πλάκα μου κάνει. <Τι> Σου απαντήσω, εγώ τώρα. Ναι. <Τι> Ρωτάει ο τηλεεπράτη καλά πώ βοήθησαν να γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Πρέπει τόσε συναυλίε γίνανε ποιοτικέ. Όξο από την ΕΡΤ. Εδώ βάζαν πούλμαν οι άλλοι και πηγαίναν κάτω να πούμε γιατί βαριόταν να οδηγάνε συνέχεια. Να πάνε όξο από την ΕΡΤ να κάνουν ποιοτικέ συναυλίε αντίσταση. Ή άλλοι καβάλαγε τα κάγκελα. Ε, ναι, τα κάγκελα, το τονίζω. Και φώνω, οι άλλοι φώναζοι, βοήθεια, βοήθεια. Με σκοτώνουν! Πλάκα μου γάνες Εμείς θα αναφωνούμε κατά περιόδους που πας Ελληνάκι, με τέτοια μυαλά, αλλά αυτή είναι φωνή βοόντω εν τυρί μου, γουρίστη. Α, βοήθεια! Δε, δε, δε, δε, δε. Βοήθεια, βοήθεια, Κάποιος μου τραβάει το στριμ. Λοιπόν, μεγάλε, θα αναφωνήξουμε την διαμήνα ακόμη φορά. Πού πας ελληνάκι με τέτοια μυαλά, στη βόλεψή μου στη βόλεψή μου είναι η ηχό που απαντάει, στο μιστό μου στο μισό μου είναι η ηχό που απαντάει. Βγάλες ή το φίδι από την τρύπα, την τρύπα, την τρύπα, την τρύπα, είναι η φωνή που η ηχό, η ηχό. Ορίστε. Έλα. Έλα, γεια, γεια. Καλά να πάθεις Μου λέει ο Μιχάλης Που φωνάζεις που πας ελληνάκι Γιατί οτελείται να σπάσεις κεφάλια Καθώς στον καναπέ Μεγάλε ε, Έχω καναπέ από τα IKEA, Ξέρεις Με πλάσμα διακοσάρα Και η οποία σου φέρνει Το το στη Μούρη Καταλαβαίνεις που να σηκωθώ να. Δεν γίνεται να σηκωθώ να σου πω κάτι αγαπητέ μου, αριστερά και δημοκρατικά το Σεπτέμβριο η πρώτη δόση του μνημονιακού ένφια στον φορμάρι η αντιμνημονιακή αριστερή κυβέρνηση. Θα είναι λίγες οι δόσεις και τα ποσά ίδια με τα φετινά. Έλα μην ανησυχείς, αντιμνημονιακά θα στον ακουμπήσουμε. Όσο πατάει γάτα ξέρεις, λίγο, λίγο, θα πάρουμε και προφυλάξει για να μην κακό. Το Σεπτέμβριο λοιπόν... Η αριστερή πατριωτική κυβέρνηση Θα σου φορμάρει Θα σου φερμάρει μάλλον Αυτό για το οποίο ε, Ούργαζε για να την ψηφίσεις Και την ψηφίσεις μεγάλε Δώσε πράμα. Η αριστερή δα κυβέρνηση Του κυρίου Τσίπρεος Λοιπόν Έχει γίνει και πλυντήριο μαύρου χρήματος Πώς θα σου εξηγήσω αμέσως Περίμενε να σου πω Περίμενε ορίστε παρακαλώ Έκλεισε το τηλέφωνο. Όποιο φίλο ήταν, α κάνει τον κόπο να ξαναπάρει. Έχει γίνει και πλυντήριο. Κάλεσε του κυρίου και τι κυρίε τη λίστα Λαγκάρντ και άλλων καταστάσεων να πληρώσουν ένα 10-15. Θα το βρουν αυτό πόσο για να αποφύγουν τι νομικέ ε, ιστορίε. Εν τω μεταξύ, μεγάλε, όπω γνωρίζει, σου κάνουν χοντρή πλάκα. Δύο-τρει που του ε, Φωνάξανε εκεί από τη λίστα Λαγκάρντ και του βάλανε ένα πρόστιμο. Του έχουν πάει στα δικαστήρια τα οικονομικά, με υποθέσει οι οποίε θα εκδικαστούν σε 15-20 χρόνια και καταλαβαίνει τώρα να πούμε τι γίνεται. Αυτά, αγαπητέ μου, είναι όλα για κατανάλωση. Το σίγουρο είναι ότι θα πληρώσει έμφυα. Θα πληρώσει όλου του μνημονιακού φόρου του οποίου έβαλε ο Σαμαροβενιζέλο. Θα πληρώσει του καινούριου. Θα μπει το πλαστικό χρήμα. Θα γίνει όλοι οι οικονομικέ ζώνε. Θα γίνουν όλα αυτά, διότι είναι διαταγή τη Ευρώπη. Ε, όσο και να αντιστέκεται ο, ο Αλέξης Και ειδικά τώρα Ο, ο αντιστασιακός ε, τσάκκαλο, το, Λοιπόν αυτά όλα θα γίνουν Όλα Ορίστε you know, oh, yeah. yeah. ε, Κάτι είδα Αλλά το θεωρώ γελίο αυτό μόνο Οι Ευρωπαίοι ήταν αυτοί που κάνουν αυτή την αηδία Μυρούμπουσες Μυρούμπουσες Μυρούμπουσες Έλα για Για για Για για Κοίταξε τώρα αν έγινε αυτή η ιστορία Και παρενοχλήσαν τον βαρουφάκι με τη γυναίκα του που πήγε να φάει θεωρώ γελίο τώρα Να φορέσεις κράνος να πούμε και κουκούλα και να πας τρώει και ο Βαρουφάκης εντάξει, έλα τώρα αυτά είναι γελίες καταστάσεις τώρα αλλά καλό έλα μόνο, να. εντάξει ναι, αυτό ναι, ναι ναι, ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. παρακαλώ παρακαλώ Το ξέχασες ο τηλεακροατής Καλά τηλεακροατή Εσείς είσαι χειρότερος από εμένα yeah. Ή να μου πεις κάτι και το ξέχασες Είναι όπως τα νέχο που λέω εγώ Ξεκινάω και τα, τα ξεχνάω στην πορεία Παρακαλώ Α yeah. ah, μάλιστα ναι ah. Ah. Okay. Τα οποία θα το δώσω okay. Ναι Because Ακριβώς Παρακαλώ Δεν ξέρω, δεν ξέρω θα σε γελάσω ναι. Αγαπητέ μου να σου πω κάτι Όλα αυτά όπως πολύ σωστά τόνισες Όλα αυτά όπως πολύ σωστά τόνισες Μπορείστε παρακαλώ Μπορείστε Έτσι, εντάξει Έγινε, να είσαι καλά Άς, Να σου πω κάτι, για να μην ασχοληθούμε τώρα με τον Βαρουφάκη Ο Βαρουφάκη είπαμε τι είναι Ο προηγούμενο τηλεακρατή μου λέει Το εξή, Όλα αυτά μου λέει, καινούργη φόρι, Κεφαλική φόρη, έμφυα Όλοι αυτοί οι φόροι, γιατί, γιατί Για να πάρουμε τα 7 αδείς Τη δόση από την εποχή του Σαμαρά Και να μας φορτώσουν άλλα 40 αδείς Και το ερώτημα είναι Το 2016 πως θα πληρώνει ο Έλλης. Δεν έχω απάντηση, προσωπικά εγώ δεν έχω απάντηση φίλε. Όμως ε, ε, την πληροφορία που μας έδωσε ο Γιώργος από την ΕΜΕΑ Ότι έφτασε η, η βοήθεια, πώ τη λένε και πανηγυρίζουν οι δήμαρχοι Κράτησε την, θα μας χρειαστεί, παρακαλώ ε, Περίμενε, θα περιμένεις πολύ, έλα γεια, γεια, γεια Λοιπόν, ε, σταματήσουμε λοιπόν να ασχολούμαστε, να ασχολούμαστε με τον βαρουφάκι, Ασχολούμαστε μαζί τους για την πολιτική τους Και για την πρόκλησή τους Άμα μας προκαλούν, ναι Όμως θα πρέπει να ασχοληθούμε με το, με το κάθε μέρα, με την κάθε ώρα Τι γίνεται, που πάει το πράγμα Ναι, πώς θα πληρώσουν οι Έλληνες το 2016 Τι να σου πω μεγάλε Απάντηση δεν έχω Γεγονός είναι ένα, θα σου επαναλάβω αυτό που λέω σχεδόν καθημερινά ότι με του φόρου από του δημόσιου υπάλληλου, από το καντήλι του Χριστού στην Παναγία δηλαδή, στο καντήλι της Παναγίας, δεν λειτουργεί η χώρα. Δεν λειτουργεί η χώρα, παίρνοντα δανεικά, πληρώνοντα του δημόσιου, κρατώντα φόρου από του δημόσιου, δεν λειτουργεί η χώρα. Και φυσικά δεν την αφήνουν να λειτουργήσει αυτή τη χώρα, διότι ποτέ δεν την άφηναν να λειτουργεί, διότι έχει δημιουργηθεί για τα συμφέροντά του 200 χρόνια τώρα. Τα έχουμε τα ξαναπεί, αυτά, μην κουραζόμαστε. Σας είπα μια απλή κίνηση Για δεν πάει να... εκεί που ήταν στις Ρωσίες Ο Τσίπρας άστα αέρια τώρα του λαφαζάνει και αυτά Μυρίζουν τα αέρια Καταλαβαίνεις Διότι δεν ομιλούν Πέρδονται οι πολιτικοί Λοιπόν ε... Εκεί που ήταν για δεν έκλεινε μια συμφωνία να πνίξει τη Ρωσία με στάρι Και να κατέβει κάτω Να πάρει και προκαταβολέ και να αμολύσει τα τρακτέρ που σκουριάζουν στη Θεσσαλία και να τους πει πνίξτε τη Ρωσία και την Κίνα σε στάρι Λιά δεν έκανα αυτό Η αέρια και η πράσινα άλογα Ρε μη μας δουλεύετε άλλο Έχεις άντερα να τα κάνεις αυτά Πού να τα βρεις Παρακαλώ Ναι Εντάξει φίλε μου, τώρα μην αναφερθούμε στι ποσοστώσει. Μιλάμε για ελεύθερο. Ε, Κατάλαβε αυτό είναι. Λοιπόν, συνονοείσαι, πουλά το στάρι. Συνονονοείσαι, που έτσι και δουν πορτοκάλι οι Ρώσοι κάνουν 8 κολοτούμπες του το πάνε και λε να πούμε, Ελάδο ρε παγκάλε μου, πόσου χιλιάδε τόνου κάνει η παραγωγή, η άρτα, η αργολίδα, ξέρω εγώ, του, του, του το πουλά και τελειώνει. Τολμά να το κάνει αυτό. Όχι ρε μεγάλε. Διότι δεν τολμά να βήξει, να φταρνει χωρί να πάρει την άδεια. Αυτή αυτής της καριολοευρώπης διότι για μας αυτή είναι η Ευρώπη ένα σύστημα φασιστο ναζιστικό το οποίο επιβάλλει έναν ολοκληρωτισμό κάντε τι; τι αέρια και θα περάσει ο αγωγός και δεν θα περάσει ο αγωγός και κάνε μου στην τιμή σκόντο και αυτά είναι αιδίες αυτά είναι, αυτά είναι να περνάνε ημέρες και να δυστυχούν ακόμη πιο πολλοί Έλληνες Κάνε μου την πλάκα, κανένα μου, μην μου κάνει σαν πλάκα τώρα. Σου είπα λοιπόν ότι το εκτό από όλα αυτά τα η αριστερά έγινε και πλυντήριο μαύρου χρήματο. Το χρήμα λοιπόν που είναι κατατεθειμένο Σε τράπεζα της Ελβετία, με ένα φόρο το όπω είπαμε τον οποίο θα βρούμε, θα νομιεί βρομέσει δεκαετιών. Διότι αυτά είναι λυσίε. Δεν έχουν εκεί το μεροκάμα το οικοδόμημα όπω καταλαβαίνει. Μεγάλε. Έτσι λοιπόν, πληρώνοντα ένα φόρο, θα είσαι νόμιμο πια και θα καρποθεί τη ληστεία την οποία έκανε χρόνια τώρα απέναντι σε αυτό το λαό. Αυτά κάνει η αριστερά, Μεγάλε. Διότι το μέλημά τη δεν είναι να κυβερνήσει, να ορθοποδήσει αυτό ο λαό. Το, το μέλημά τη είναι να βρει λεφτά. Να βρει λεφτά για να ικανοποιήσει τη διαχείριση που την έβαλαν να κάνει. Εδώ στην Ελλάδα ε, κάποια αφεντικά. Εσύ πες τα όπως θες. Μεγάλη! Πω, πω. Έχουμε και το... Εκτός από το String Απανάσταση έχουμε και το Σαμαράτο. Θέλει να κάνει ευρωπαϊκό μέτωπο ο ω χωρίστε Είμαι έτσι, Τετράκη. και τι ήθελε να κάνουμε τώρα α εντάξει ναι ναι, να σου πω κάτι ξέρεις το αλισβερίσι με τις χώρες οι χώρες όπως έγραψε εκεί έγραψε ένα άρθρο οι συνθήκες και οι συμφωνίες οι οποίε υπογράφουν οι χώρες μεταξύ τους γίνονται για το καλό για τον λαών. Τον κατάλαβες οι συμφωνίες που υπογράφουν οι Σαμαροβενιζελοτσίπριδες είναι για το καλό των Ευρωπαίων συμμάχων τους για το ελληνικό λαό οπότε λοιπόν αν ενδιαφερόταν κάποιο θα μπορούσε μέσα σε αυτό το γεωπολιτικό οικονομικό παιγνίδι ε, ακόμη και τα αγκούρια τα καλυβιώτικα που βγάζει η Ελλάδα σε παραγωγή θα, πρέπει να τα, να, θα μπορούσε να τα πουλήσει κάπου αλλά δεν έχουν τέτοιους σκοπούς. Ούτε είχαν στο μυαλό τους γιατί δεν ξέρουν από αυτά. Και οι, τα αφεντικά τους βάζουν άλλα να κάνουν. Τι θέλει ο Σαμαράς τώρα μεγάλε Ωραία που μου θα κάνει ο Σαμαράς ευρωπαϊκό μέτωπο. Παπαβαστάθε πα, Τούρκοι τάλογα. Να τα ξαμολύσει ο Σαμαράς. Γιατί όμως με ξεχνάς ο Σαμαράς είναι και πολύ άντρα. Α ναι. Παρακαλώ. Αχα. Είσαι. Αχα. Είναι πολιτιστικό ντρόπερ. Μ' άρεσε. Μ' Δεν ξέρω αν σου φύγει, αλλά τι είπες το καλύτερο. Έλα. Για. Σωστό. Σωστό. Σωστό. Έλα. Για. Για. Για. Για. Για. Α, καλά το πες ωραία ρε, Η κυβέρνηση είναι πολιτιστικό δρόμενο Όπως το πες Πως φαζεύουν να πούμε φοράνε τα τσαρούχη και χορεύουν πίσω από την Μπαριορίτσα Ναι Την έχουν κάνει πολιτιστικό κέντρο Την Μπαριορίτσα Κατά τα άλλα φωνάζουν που οι Τούρκοι κάναν μουσείο Την Αγία Σουστιά Παρακαλώ Έλα ρε παιδί μου που είσαι να βοηθούν πολύ καλά Πού είναι το I can say you're Ναι, ναι, ναι, <Το> ναι. <Το> ναι. <Το> Λαΐς, είσαστε πάρα πολύ κακοί <Το> Είσαστε πάρα πολύ κακοί, γεια σας Γεια σας, χαίρετε <Το> Α, πα, πα, δε, δε, δε. Τέρμα, σου κόβω τον αέρα, ρε, τηλεακρότη Α, πα, τι κακία είναι αυτή, που σας δέρνει, ρε Πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα. Με δύτερα αριστερούς να πάνε μπροστά να αλλάξουν την κατάσταση. Τι είστε να μου; Τι έγινε εδώ πλακώθηκαν στο ξύλο οι συνδικαλιστές δημοτικοί υπάλληλοι. Οι πασόκοι λέει όρμησαν ένανιό των αριστερών και έγινε το ξενοδοχείο. ring. Ού έγινε αυτό ρε παιδί μου. Που τι χάνω ρε που ήμουν. Ωμαν έγινε να πούμε ο Κριτς Η ομοσπονδία επικεφαλής άσκου του. Ω Επλακώθησαν οι τώρα σου λέω Έχουμε να δούμε ωραία πράγματα Ξέρεις πότε θα τα δούμε mm. Τη μέρα που θα ξυπνήσετε Και θα σας έχουν βάλει τα καινούργια νούμερα στα μιστά mm. Τότε θα τα δούμε τα ωραία πράγματα mm. Α, Διότι τόσο καιρό είπαμε τώρα εσείς στα θάνατοι mm. Λοιπόν τι σου έλεγα μεγάλε Οπο. Τι έγινε Κόλπα με καθυστέρηση πληρωμής και ΟΑΕ Σήμερα κανονικά μπαίνει ο Ίκας ο ΑΕΣ και πηγαίνουν, πηγαίνει για 4 Μαΐου ο ΑΕΣ. Μην μου λε να πούμε από ξημερώματα. Κοίταξε να δει κάτι τώρα, μεγάλε. Όταν σκιάζει, α πούμε, του ανθρώπου και του αναγκάζει να πηγαίνουν από τα άγρια χαράματα να στείνονται γιατί δεν θα έχει λεφτά, γιατί. Είσαι αξιο τη σου. Και επίση, επίση, να σου πω κάτι τώρα. Επειδή έχει να αντιμετωπίσει πραγματικά δηλαδή είναι για γέλια. Αφευθύνουμε τώρα στο Τζίπρα και στους ε, όχι στους οπαδούς τους το 4% ρε σεις επειδή εγώ σας ξέρω καλά και με ξέρετε καλά ξέρετε ποιους έχετε να αντιμετωπίσετε το μπομπούκο και το Βορύδι κουνήστε λίγο το κεφάλι σας μιλάμε για γελίους τύπους και τους οπαδούς ποιο γελί είναι οι οπαδοί τους καταλαβαίνετε ότι αν είχατε 5 δράμια μυαλό και πρεσβεύατε ψήγματα αριστεράς θα μπορούσατε με αυτή την πύχα 400 χρόνια κυβέρνηση Αλλά είπαμε Πως να το διαχειριστείς το έρμο του καράβι Όταν έχουν απαιτήσει Κατάλαβες Πως να κάνεις τη ρήξη Ορίστε Ορίστε Ναι Ναι Ναι. ναι Ναι Ναι ναι ναι εντάξει Εντάξει χαιρέτη ναι. Αυτά έχω να σας πω εγώ εντάξει ο φίλος τηλεακροατης yeah. Μου είπε αυτά που μου είπε Λοιπόν σας λέω Αλλά γίνεται ζωή με τσακαλώτο yeah. Δηλαδή από πού ποιο πού βρε λέξη μου yeah. Και σε μιλάω για το 3-4% Σε εσά τώρα μιλάω Ακούτε, ξέρω. Κατάλαβε ποιου έχετε να αντιμετωπίσετε, Αυτούς του γελίου τύπου, του γερμανοτσολιάδες τη ζωή μα 70 χρόνια τώρα. Γερμανοτσολιάδες παρακρατικοί. Ήρθε η ώρα λοιπόν να του βάλετε χέρι, γιατί είστε εξουσία. Και εσεί νομίζετε ότι είστε ακόμα στο καφενείο που πίνετε ουίσκι με, με ζε γάβρο. Κατάλαβε, κουνήστε λίγο το κεφάλι σας Αυτά τα, τα, τα όρνια τα, τα τη κλεισούρα έχετε να αντιμετωπίσετε. Αλλά με τσακαλό το μεγάλε πώ να τους αντιμετωπίσει, κατάλαβε τώρα. Και κάτι προσώπατα τύπου φίλοι, και χωρίς τη Μέρκελ δεν κάνουμε, είναι δυνατόν να βγαίνουν από χίλια αριστερού ανθρώπου αυτές οι κουβέντες ότι η Μέρκελ και η Γερμανία είναι ουμπεράλε. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου, ε, α, ξέχασα να σα πω, δεν ξέρω τι γίνεται, και πρόεδρο των Μποντίων από την Άρτα, λοιπόν, ότι σα το πει ότι συστήθη ποντιακό σύλλογο με την πρωτότυπη επωνυμία η Παναγία Ισουμελά. Άρα, συσκέφτηκαν οι πόντιοι εκεί, ο πρόεδρο με του άλλου, ο Γιώργο, ο Χάρη και άλλοι, και είπαν πώ θα τον ονομάσουμε το σύλλογο. Και βρήκαν αυτή την πρωτότυπη η Παναγία Ισουμελά. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Σα είχα δώσει και το τηλέφωνο του πρόεδρου. Λοιπόν, όποιο θέλει, διότι δεν είναι μόνο ε, Ταλιμπάν πόντιοι στο σύλλογο. Είναι και όποιο θέλει τέλο πάντων, διότι θα κάνει ωραία κόλπα ο να ότι είμαι ο πρόεδρος, τον οποίο θα τον έχουμε ισόβιο πρόεδρο. Αν δεν είναι ισόβιο πρόεδρος θα φορέσω το string εγώ και θα κάνω επανάσταση. Λοιπόν, να σας ξαναδώσω το τηλέφωνο του πρόεδρου, 6945-37-0433, επαναλαμβάνω 6945-37. 370433 είναι το τηλέφωνο του Προέδρου μας του Συλλόγου των Ποντίων. Και μιας και είπαμε για Ποντίους, ας ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και ας επιστρέψουμε να κλείσουμε παρέα σε όλο τον κόσμο. Στο νεοσυσταθέντα Σύλλογο, η Παναγία Ισουμελά. Δε μάνα χόντα Εκεί αλλο δεν μάνα Σαχτάρ, va γαϊ εν το Εκεί αλλο δεν και βέμνε μάνα Υπότιτλοι AUTHORWAVE Αυτά είχαμε για σήμερα κυρίες μου και κύριοι Και με το σύλλογο σας τα έπαμε. Δεν έχουμε άλλο τι να προσθέσουμε Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Ακολουθούν τα γλαίτια του καναλάρχη Εμείς αφού σας ευχαριστήσουμε Για την τιμή, για την ακρόαση, για τις παρατηρήσεις Να ευχηθούμε να είσαστε πάντοτε πάρα πολύ καλά Γεια και χαρά σα. 101,5 fm stereo